όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Βρέχτε. Ιωάννου Γριπάρη, Τερακώτες, 1895-1904 Σιλότητες ξομπλιών εμάζωνεν η κόρη. <Τοίλυνα> Τρελή χαρά. <Τοίλυνα> Με γυμνό πόδι στα πλούσια λουλούδια. Με ξέπλεγα στις άβρες τα μαλλιά της Πετάει τρελή χαρά με τα τραγούδια πεδύλα δροσερή σαμοσχομπά της. Σαν πεταλούδα βελουδένια χνούδια Τινάζει από τα πολύχρωμα φτερά της Και στα τετράξανθά της τα πλεξούδια Κάτι αντιφέγγει σαν μεσημεριά τη. Και τη χαρά της δεν κρατάει στα στήθια Μα εκεί που τρελά κράζει τι μου λείπει Να σου πετιέται από τα κουφολίθια Ήγρυά ηχό Και τις φωνάζει η λύπη Είμαι γριά και ξέρω Μόνο αν πάθεις Μπορείς και τι η χαρά να μάθεις Στερνό φύλο. Η άνοιξη σαν παρθένα Ξυπνάει με τη φουσκοδεντριά Το χιόνι απ' τα λιβάδια τανθισμένα Κάθε δέντρι με νέο χυμό φουσκώνει Γλυκοσαλιάζουν τα πουλιά κρυμμένα Στα νιόβλα στα κλαδιά Λαλή τα ηδόνι Γυρνάει στην πρώιμη από τα ξένα Να βρει παλιά φωλιά το χελιδόνι Ξύπνα κι εσύ Στενή καρδιά και ζήτα την ελπίδα της αγάπης που δίνει με το στερνό της φίλο η Μαργαρίτα. Δύο φίλα στην καρδιά, σαν μου είχαν μείνει, το πρώτο μου είπε ναι, πριν το μαδίσω. Τι τάχα το στερνό και αν το ρωτήσω. Δικό μου φως <ΣΣ> μες ουρανής η ολοφεγγύη σελήνη, λαμποκοπά κι αστράφτη πέρα ω πέρα. Το φως της, μες τον έρημο νεθέρα, της νύχτας όλα τα λαφώτα σβήνει. Μα εκεί βαθιά που ροδοφέγγει η μέρα, όταν μικρή ζωή στη νύχτα μείνει, ενάστρο λίγο, μαδικό του χύνει, φως τρέμιο από την αγνωστή του σφαίρα. Κύπα, Τέτοιο καλό μακριά από μένα Αφού κοντά σε μεγαλεία ξένα Ό,τι σημώνει το δικό του χάνει Καλύτερα μακριά και μοναχός μου Σε μια άγνωστη κρυφή γωνιά του κόσμου Λίγο μα και δικό μου φως με φτάνει Όνειρο γυρισμό Μεσάνυχτα θα με έφερε το ωραίο και άσπρο χωριό μα το όνειρο το πλάνο. Στην αγκαλιά των ειδικών μου επάνω, Ω η ψεύτικη χαρά μου γλυκά κλαίω. Όμω μου λείπει ο νους, και λέω και λέω, Ενώ τα λόγια μου άλλα χάνω, Και μέσα μου λογό πω θα πεθάνω. Ώσπου που να βγει, Θεέ μου, το φω το νέο. Επήρε η μέρα. Κι έρχονται οι γειτόνοι. Μα εγώ στο καλλινόρισμα τους λείπω Και μόνοι εκείνοι καρτερό Και μόνοι Του κάκου αναπηδώ στον κάθε χτύπο Κοιτάζω τους δικούς μου να μου πούνε Και εκείνοι αλλού τα μάτια τους γυρνούνε Πάθος Πότε πια η ζωή μας να σαπίζει Σαν τα στεκάμενα νερά θλιμμένη Και μες στο βούρκο της λιμνιάς Να ανθίζει Λευκά παρθενικά η νυμφέ αντιμένη Το πάθος το τρανό Που ορίζει Τη μοίρα της ζωής Σαν να ήταν ξένη Και την τυφλήν απόφαση χαρίζει Που ρίγνονται στα κύματα υπνιγμένη Πόθη νόθη, Κρυφή και ποθιστήρι Που αποτριγάτε τάρρος το όνειρό μου Ήρθε το πάθος Το τρανό να σύρει Και με ένα σκλάβο του Έξω νου και νόμου Να μάθω και να πω Πως είναι ίσως πιο δυνατή η αγάπη και απ' το μίσος Χωρισμός Κοίρθε με στι αγάπη στο μεθύσι ο χωρισμό, μια πίκρα να μου βάλει, σαν και τούτη, και ακόμη πιο μεγάλη, τη θάλασσα που μα έχει χωρίσει. Μια θάλασσα και στην καρδιά έχω κλείσει, που όταν ακούει το κύμα στο ακρογιάλι, το αιώνιο του παράπονο να ψάλει, ένα θρήνο αντίφωνο θα αρχίσει. Αντίφωνο, ένα θρήνο και ένα κλάμα. Που κλαίοντας με τη θάλασσα αντάμα Βουρκώνει πέρα ω πέρα το γυαλό Ώσπου στερνά τη θάλασσα στον άμμο Ξεψυχούν οι καημοί Και πάω κι εγώ Τους πόνους μου τραγούδια να σου κάνω. Λαχτάρα Σιμώνει η ώρα και ο καιρό χαρά μου, και απόκριφο καρδιό ομό μελώνει. Σαν κύμα δίχω άνεμο φουσκώνει στα στενεμένα στίθια μου η καρδιά μου. Λαχτάρε, τρόμοι, άραθυμιε και πόνη. μου κόβουν χέρια, πόδια και υπατά μου. Κι όσα δεν πρόλαβε η ξενιτιά μου, του γυρισμού μου η ώρα τα ποσώνει. Τις νύχτες μου η αγρύπνια μέρες κάνει Κι αν φτάνει ο ύπνος σύναυγα να κλείσει Το μάτι μου πικρών ονείρων πλάνη Με πιο βαριά καρδιά θα με ξυπνήσει Να μην μπορώ στου νέου την έγνοια τρόμου Το θλιβέρο να θυμηθώ όνειρό μου Αγάπη Όταν με στην καρδιά του άγριο χειμώνα μια ανοιξιάτικη γίνη καλοσύνη, του βίου μου τον σκληρότατο αγώνα, ένα όραμα ειρήνη μου απαλύνει. Με στην κορφή της θάλασσας που μόνα λίγα ανθόκρινα φρούθε να έχουν μείνει, έρχεται είδου η χρυσόφτερη αλκιώνα τη φωλιά των νερό της και στήνη. ένα όνειρο ειρήνη. Να έρχονται δυο χεράκια Ω χέρια Επάνω στην καρδιά μου Να στείλουν μια φωλιά Και δεν λυγίζει Ουδόσο από τα βελούδα Πακουμπάς ένα κρίνο η πεταλούδα Ανάλαφρα Γνουθάτα μια σταλιά Υπνους Έλα, ύπνε και πάρε με, Στην κλίνη που σώμα και ψυχή σου παραδίνω, Κάμε, παρηγοριά μου, να παλύνει Ο μαύρος πόνος που στα στήθη κλείνω, Μες στη βαθιά που σου ζητώ γαλήνη, Σαν να με πήρω αδερφό σου ας γίνω, Κι από τη ζωή που λαχταράω, Ας μου μείνει τόση, όσοι ανασένεις ένα κρίνω. Σ' ένα κρίνο λευκό σαν το χαλάζει. Που όταν το νέο το φως πασπροχαράζει Αναγαλιάζει ο ουρανό και η γη. Μια ψυχούλα θα έρθει τα πεταλά του Φιλώντας να του ανοίξει την αυγή Με ένα κόμπο δροσιάς με στην καρδιά του <ΣΣΣ> Θάνατος Καλώς να σαν έρθει στερνή ώρα Τα μάτια μου για πάντα να μου κλείσει κι όποτα να ναι, ή τώρα, ή και να αργήσει. Φτάνει να μην ερθεί σαν άγρια μπόρα. Άνοιξη βεβαία σαν και τώρα, Κι ακόμα μια γλυκιά γλυκούλα δύση. Κι έτσι να πάρει μια άβρα να φυσίσει Και να πέσει η ψυχούλα η λευκοφόρα, Σαν άνθη της μηλιάς. Κι όπου το βγάλει η αγνή νεροσυρμή, που ρέει αγάλη σε δεντρό μέσα και βραγιές, κι όπου το πάει, κι όπου στερναμείνει, απ' τις παλιές μονάχα της φωνές, να ακούει το χέρι που θα κλαίει η κρίνη. Το ωραίο νησί Το ωραίο νησί που ο πόθο του με ανάβει, φαντάζομαι πως φεύγει και αρμενίζει, Σαν πλώρε στον αφρό σκυρτούνε οι κάβοι, Στον δέντρον τους ιστούς ο αγέρας τρίζει, Το δρόμο που ξεκίνησε δεν πάβει, Κι αν ούτε πάει εμπρός, ούτε ποδίζει, Μα πάντα σαν ορθόπλορο καράβι, Δείχωσε με, του Αιγαίου το κύμα σχίζει. Δείχωσε με, και μέσα στη χαρά μου, Σαν νύφι από τα στέφανα του γάμου, Πήρε το πλοίο, και πάει και δε γυρνά Ενώ απ' το βράχο Που έρημο και μόνο Με ρίξει μοίρα, Βλέπω να περνά Και μακριά πελπισιά Τα χέρια απλώνω <ΣΣΣΣΣ> Νοσταλγία Σαν το Άγιο το νερό Σαν τον Αγέρα τον περί τριγυρνό σε απορροφούσα Κάθε ώρα και στιγμή Την κάθε ημέρα ζωή μου Με την αγάπη σου μονάχα ζούσα Ίσκιος δε μας ετάραζε η φοβέρα στο δρόμο που μαζί σου επορπατούσα Τη δίψα μου προλάβενες και πέρα Πάντα πιο πέρα αγάπη σε ακλουθούσα Μα έπρεπε να έρθει Που να μην είχε φτάσει ο χωρισμό. Για να μου μάθει πόσο Με είχε βαθιά η αγάπη σου περάσει Πονώ Με μουγκρισμα βαθύ τα δάση Βαλαντωμένος σταύρος Θα γεμώσω Το τέρι μου ζητώντας να ταμώσω. Ξενιτιά Ξέρνω τη θλίψη της νεότητός μου Σαν άδικη κατάρα όλος τα ξένα Με στη βουήτα διάφορου του κόσμου Το ίδιο ή ζω ή δεν ζω Μακριά από σένα Του χωρισμού σου ο πόνος Πνίγει εντός μου το θάρρος της ζωής και απελπισμένα τραβώ τα βήματά μου Μοναχός μου στις ερμιές Τις θλιμμένες σαν και μένα έτσι τα βράδια μες στον ελαιόνα, κάπου η γογγίχτρα τριγώνα, που ξέμεινε στα ξένα λαβωμένη, και λέει για τον κορίδαλο που πάντα μένει άνοιξη, θέρος, θυνόπορο, χειμώνα, στην ίδια πατρίδα, την αγαπημένη.